Τι βάζετε αυτό το καραγκιόζακο εκεί και θέλετε τα νεύρα μα, τα ήψερε, παιδιά. Ποιο καραγκιόζακο από όλου. Ένα είναι ο Μπουμπούχο Καραγκιόζη. Δεν υπάρχει άλλο. Στην επίσημη έκθεση του ΟΣΑ για 2021, η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματο των πολιτών mm -hmm. τη το 2021. Το Μπουμπούχο. Ναι. Ντροπή, κύριε, είναι πρωγό κυβέρνηση, αντιπρόεδρο του κόμματο. Ένα σεβασμό μα φέρνει την ανάπτυξη, δηλαδή κάπου να εκτιμάμε και κάποια και πράγματα. Είναι παλάτι μου γλυκιά. Ανάπιος με 76% δεν μου το 80 αγαπητέ, δεν έχετε μια καούρα για τις επενδύσεις. τι επενδύσει. Τι γίνεται στο ελαφριά. ελληνικό. Το κρεμίζω, <laughs> τούβλο, τούβλο. Ελαφριά, πίνω, πίνω, κάποιο μαλλό. Και περνάει, ε, κατάλαβα. Ε, κάπου περνάει, κάπου περνάει.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 Μαλάκας. Είπατε κάτι! Λέω εγώ, έχω ένα ερώτημα. Μη βάζετε τέτοια ερωτήματα, αφή, δεν θα ήθελα. Αυτοί που το ψηφίσανε είναι τόσο υπερμαλάκες που ψηφίσαν τον Ζαβό μαζί με τα φασιστόπουτρα. Τα φοιτικά είναι υπερμαλάκες λέω εγώ. Όπω λέμε, υπερταμείο, υπερμαλάκα Είναι μια άποψη κι αυτή. Απόψει έχει ο καθένα τώρα, μην πούμε σε αυτό. Ο φίλο του ο χτύπησε τελευταία. Μα όχι, ευτυχώ. Έλα, σου πώ εκινηγάνε όμω η τρελή. Έχει έφεση, ρε. Έχει έφεση, ρε. Φουσή. Η λουκά μου στην νέα, όταν την έφεση στο φιλότιμο εκεί και είδε ένα παραπονό που έβγαλε. Ρε, Αποστόλη δεν με βγάζει κανεί. μου, σε παρακαλώ. Αφού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 Γεια σου Μωρό. Καλή σπέρα. Αποστολή. Θέλω να πω για αυτού του δύο την Παρασκευή που γάλατε, που παρεξηγήθηκαν γιατί έκανε τον συμψηφισμό Χούντα και κυβέρνηση Κούλη ο Θήμιο. Και παρεξηγήθηκαν αυτοί ότι βγήκε με εκλογέ κτλ. Και, και τα λοιπά. Και ο Χίτλερ με εκλογέ βγήκε. Μην τρελαινόμαστε. Μια χαρά το εκμεταλλεύτηκε το σύστημα και βγήκε. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε και να μην παίζουμε με τι λέξει. Χούντα είναι. Χούντα ζούμε. Huda τα παιδιά μα Έλα, Απόστολε Από με τη Λίνι σε παίρνω. Κοκκινόπανο. Έλα, Δεν έχω πάρει ποτέ απόστολε. Παιδιά, μιλάω με τον Απόστολε Ελληνοφρένια. Κόπα. Κάνε μου μια χάρη, δε φίλε. Πε το φίλιο των Ότι 25 Μαου δεν είναι η μέρα, η Παγκόσμια ημέρα τη πετσέτα όπω έλεγε. πετσέτα είναι δα... Αλλά? Είναι το towel day το οποίο είναι αφιερωμένο στον συγγραφέα Douglas Adams Towel day Towel, towel day βεβαίως. τι σημαίνει, η μέρα πετσέτας Η πετσέτα η καλή, είναι βεβαίως, αλλά είναι αφιερωμένος ο Douglas Adams Από τον ήρωα που έχεις το... Έλα ρε, ρε πιστεύεις, περίμενε λίγο Για μιλέπεις λίγο Καλησπέρα, για την πετσέτα παίρνω Σαν την Στο βιβλίο κάντε προστό στο γαλαξίο γαλαξία ο καιρό φορέ είναι μια πεθαίνω στον νόμο. Και ο του την ταγκλασάντε στο κάθε παγκόσμια ημέρα γι' αυτόν. Αμάλιστα. Εντάξει να σου πω, μικρόφωνο ναι. έχουμε, δημοσιογράφοι μα εκπομπή έχουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε και μορφωμένοι. Δηλαδή στον δημόσιο φύλλε, λόγο φύλλε, σχεδόν επιβάτε να είμαστε στουρκοι. <laughs> Απέδευτεί, ακαλλιέργη. Οπότε δικαιολόγησε μα. Η δουλειά μα ναι, ναι, ναι, ναι, Για να μοιραζόμαστε τη γνώση στο κανάλι αυτή. Εντάξει, καλά, κανένα, αλλά χιαστήκαμε και όλα τη γνώμη. Και σε χαρτιτήρια και να εγώ πείσει και με Έχω απορίε. Για πε. Τα 24 ώρα μαγαζιά γιατί έχουν κλειδαριέ στι πόρτε. Φοβερό! Ααααα! Ah. Μήπω χρειαστεί να πεταχτεί κάπου και να πει γυρνάω σε λίγο. Mm. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν κάποιον που θα του πει ότι ο ουρανό έχει 4 δισεκατομμύρια αστέρια και αν του πει ότι το παγκάκι αυτό είναι πεσκοβαμένο θα βάλουν το δάχτυλό του. Ο Ισούκη σου τα αστρικάει. Υπέθα, μου σηκώθηκε. Έχει μεγάλε απορίε, ε! <σχ> δεν με βοηθά, δεν με βοηθά. Πιά ένα χάπι. μπορεί να περάσουνε. Τελειώστε με το πρόβλημα! Λοιπόν, έχω κάποιε καλέ απορίε σήμερα από τι λύσει, Ει. Καλέ απορίε. Mm, θα δούμε, θα δούμε τώρα. Για να δούμε. Η πρώτη είναι λοιπόν, αφού είναι θέμα ψυχολογία το να ανοίγει τη θέρμανση. Yes, it δε... is, yes, it is. Έλα μου. It is, it is ψυχολογία. Όλοι, oh, γιατί η ρε... μείωση τη κατανάλωση οφείλεται σε ψυχολογικού λόγου. Τότε γιατί ρε φίλοι αντιμασίτευτε το ρεύμα, Αντί να μα γράψουν ψυχοφάρμακα ή να απελευθερώσουν τα ναρκωτικά, α πούμε. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Μην βιάζει. Καταρχά, πιο πολύ συμφέρει να αγοράζει ναρκωτικά και να τρέχει πάνω κάτω για να ζεσταθεί παρά να ανοίξουν στο πετρέλαιο. Πιο πολύ σε συμφέρει να κόκα. Για τα δημοσιονομικά ρε παιδί. Θα τα πάρεις κόκα και θα σε σταθείς γύρω-γύρω, Θα κάνεις το τράγωνο του σπιτιού Μια χαρά θα είσαι. Αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το ημία που είναι αυτή μου την έλυσες. Εντάξει. Άρα λοιπόν σε να τα ναρκωτικά την επιδότηση. Ναι, ναι, ναι. Το, το δεύτερο είναι αφού ο Πατούλης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 Έτσι θα δει. Έτο ρε παιδάκι, με τώρα κι αυτό. Όλος ο κόσμος τα διδακτορικά του βρέσκει κάποιον, Τα αγοράζει από κάποιον. Δίνει να μεροκάματο παραπάνω και τα αγοράζει κάποιος να σου κάνει την πτυχία, και το κτλ. 8 ευρώ η Δεν μπορούσε oh. να βάλει λίγο το χέρι στη τσέπη, να βγάλει λίγο χρυσό να δώσει. Ψάξε, Έπρεπε Ψάξε. να πάει Ψάξε. να κάνει το copy-paste. Εδώ έχει παίξει πληγωμένη γυναίκα από πίσω τώρα, εντάξει, τώρα εντάξει, αυτά τα Α, όχι, Δεν θα σε αυτά. Δεν σε αυτά, ε... δεν σε αυτά. Και γι αυτό. Η είναι γιατί λένε στην Ουκρανία αφού αυτοί οι οποίοι δεν είναι στους... Ζω... Του στήλου και του γυμνώνε και του δέρνουνε. κάποιο αυτού και 15 χρόνια πλάκια και τον 10 χρόνο κλπ. Είναι όλοι του γύφτοι οι ροσόφοι. Mm. Άρα αυτή δεν είναι αρκετά θέλει, φυλαί οι, οι ουκραί. Είναι οι ροσόφωνικο και οι γύφτοι που φτάνει. Είναι το κλασικό. Mm. Αυτή είναι η τρίτη πορεία, δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά. Ε, ε, έχει διαφητά. Ο... Έχει το πράγμα έτσι. Α, τους λένε Όχι, του έχουν γύφτο οι άνθρωποι, οι άνθρωποι σε δική ουκρανία που δεν υπάρχει πόλεμο, που δεν υπάρχει πλιάτσικό, που δεν κρεμούνται σπίτια. Mm. Δεν είναι και εκεί ο κόσμο του φύλου, οικογένειε ολόκληρε. Του αυθήκου μάλιστα του Ρωμάτου και ο χρώμα στη μούρη. Στη και με κοιτρινοπλές σημαίες τους στυλίγουν γύρω-γύρω, yeah, όλα τα παιδάκια. Πολύ καλό. Δεν είναι μεγάλη κτλ. Αλλά σας δεν είναι ότι είναι ρατσιστές, είναι ότι αυτή είναι γύφτη, εγώ εκεί το ρίχνω. Πιθανόν, να... πιθανόν. Τα μάθαμε όλα σήμερα, εντάξει, αγορμό. Ναι, yeah, yeah. Παραπολιτικά. Ναι, η ίδια. Τέλο πάντων, λοιπόν, να σου πω Ξεκινάει η Ελληνοφρένεια. Είμαι στο φανάρι, είναι δύο γκόμενε μέσα σε ένα μάξι. Είναι ο Πακιστανό εκεί να του πει τζάνια, δεν τον αφήνουνε και του δίνω 50 λεπτά εγώ και του λέω Καθάρισε τα τζάνια από τι κοπέλε. Εντάξει, έχουν πεθάνει τα γέλια αυτέ και ο Νταλικέρη απέναντι έχει πεθάνει στο γελίο. Γιατί όμω, πε μου, γιατί. Εσύ τον άπλα Ό, τώρα. Αλλά διότι ο καλαμούκι ξεκίνησε την εκπομπή με τσίπρα. Το κόμμα μα. Αριστερός στην ψυχή και τις ιδέες του Μερίζες βαθιά στην ιστορία των αγώνων Είναι πια ένα κόμμα μεγάλο Είναι ένα όριμο κόμμα εξουσίας Γλικά πονούσε το μαχαίρι που είπα εγώ την Παρασκευή Γλυκά πόνουσε το μαχαίρι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 Cześć,